Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Για δίκαιη κατανομή των βαρών του προσφυγικού σε όλη την Ελλάδα και στη συνδρομή τη κυβέρνηση με ειδικά μέτρα για την ανακούφιση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τι συνέπειε τη προσφυγική κρίση, έκανε λόγο ο Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουπλής μιλώντα στους αυτοδιοικητικού φορεί τη Λέσβου, κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του σήμερα στο νησί. Για την ΕΡΤ Αναστασία Σπυρδάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από προχθές έρευνα επιτελών της Υποδιεύθυνσης ασφαλίας Ρόδου και της Δοηρόδου για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ξένων τερματικών πως που χρησιμοποιούνται για πληρωμές με επιστοτικές και χρεωστικές κάρτες μέσω τράπεζας της Σαλοδαπής για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Κατηγορηματικά αντίθετε στη μετεγκατάσταση προσφύγων στο νησί εμφανίζονται οι ενώσεις ξενοδόχων της Κρήτης σε κοινή του ανακοίνωση. Για την Ερτ Χανίων Μαρίνα Μαμβακάκη. Μαθήματα ελληνικών, αραβικών και αγγλικών ξεκίνησαν στην Καβάλα 35 παιδιά προσφύγων που φιλοξενούνται στην περιοχή. Πρόκειται για πρόγραμμα του ερευνητικού κέντρου Μοχάμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Τα Σούλα Κ Νέα διάσταση στην τραγουδία του περασμένου Σαββάτου, όταν μετά από πτώση βράχου σκοτώθηκε μια 24χρονη κοπέλα στο χώρο του Πολυελειμνίου, δίνει το γεγονό πω τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρο τη τοπική κοινότητα Χαραυγή κ. Καστόρα είχε πληροφορήσει το Δήμο τη Μεσίνη πω στην είσοδο του χώρου είχε σημειωθεί ξανά πτώση βράχου για την ΕΡΤ Καλαμάτα Βαγγέλη Ποτέα. Το Δήμο Λάρισσας εγκαλούν φιλοζωικά σωματεία της πόλης για χλιαρή αντίδραση στο θέμα της θανάτωσης αδέσπου των σκύλων από ασυνείδητου, ζητώντας να επικηρύξει τους δράστες και προαναγγέλλοντας εκδήλωση διαμαρτυρίας για το θέμα. Ερτ Λάρισσας, Γιάννης Γιάτσιος. Παλαιά στενοφόρα ελήψεις διασωστών και κυρίως η υποστελέχωση των νοσοκομείων της Ηλίας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του ΕΚΑΒ στον νομό, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, Γιάννη Θεοδωρόπουλου. Για την ΕΡΤ Πύργου, Μαρία Λάγιου. Ξεκινάει η διαβούλευση για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείριση αποβλήτων τη περιφέρεια Ιωνίων σων λίγε εβδομάδε μετά τα προβλήματα που προκάλεσε στην Κέρκυρα η παρατεταμένη κατάληψη του κοιτά τεμπλονίου. Για την Αρτκέρκυρα, Λικούργο Κιαδόπουλο. Εξαγριωμένη αρκούδα εισέβαλε σε μαντρί κτηνοτρόφου στο Μέτσοβο και σκότωσε 16 εγωπρόβατα. Κάποια από αυτά τα μετέφερε κοντά στο ενδιαίτημά το επόμενο βράδυ η Αρκούδα επισκέφθηκε και πάλι το Μαντρί, αλλά ο κτηνοτρόφο στο μεταξύ είχε μετακινήσει το κοπάδι του. Έρτη Πύρου Κώστα Ποθεόδωρου. Νέο δρόμο και νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Μαυροδενδρίου και Προαστίου πρόκειται να κατασκευαστεί από το 2018 προκειμένου να καταστραφεί το σημερινό τμήμα του παλαιού δρόμου Κοζάνης Τελεμαϊδα για να επεκταθεί το ορχείο Καρδιά και να αξιοποιηθεί ο λιγνίτη που υπάρχει. Από την Ερ Τ Κοζάνη Αντώνη Ουρές σχημάτισαν χθε χιλιάδες κόσμου για να επισκεφθούν το ενετικό φρούριο του Κούλε που δεσπόζει στο λιμάνι του Ηρακλείου και το οποίο άνοιξε τις πύλες του μετά από 5,5 χρόνια εργασιών, στερέωση και αναστήλωσης. Το γεγονός συνδυάστηκε με συναυλία για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο από το Λουδοβίκο των Ανογίων. Από την Αρτυρακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. 180 ποδηλάτες από όλη τη χώρα θα πάρουν μέρο στου ποδηλατικούς αγώνε που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην Ορνή Ναυπακτία για έκτη χρονιά από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράσινο Μπλε. Ερτ Πάτρας, Νίκη Παπαδούλα. Εκδήλωση μνήμη και τιμή σε όσου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τη Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη την Κυριακή στι 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία τη πόλη. Οργανώνουν ο Δήμο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπινά, αρσένη, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Νίκο Πορτοκάλογλου θα απολαύσουν αύριο το βράδυ οι στο θέατρο τη Κτημένη τη Λίμνη στο πλαίσιο του καθιερωμένου φεστιβάλ Λιμνών Νομοκαρδίτσα. Πρόσωπα Αυλού Καρδίτσα, Δίκτυο ΕΡΤ μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα μουσική συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο πρότυπο εκπαιδευτικό ορεινό κέντρο της ΧΑΝΤ στον Ιφαίο της Φλόρνας από τις 23 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 59 μικρών μουσικών για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαΐα Δάμου. Πέρυψε το πρωτοδικαίο Βόλου την αίτηση προσωρινή διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Πορταριάς για το άνοιγμα των κοινόχρηστων βρυσών, με το σκεπτικό ότι το θέμα δεν ήταν επίγον και θα διευθετηθεί στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Ήταν «Η από την Περιφέρεια» σε τίτλους.